και το πιθανότερο είναι πως περιέχουν μια πηξίδα στραμμένη προς τον ακροδεξίο πόλο. Ο ρατσισμό σαρώνει και εμπεδώνεται. Και δεν πάει καιρό, που από τις σελίδες της τρισένδοξης ιστορίας μας, στο όνομα της οποίας ασκείται, διαγράφει και το κυλώνει μια και σχεδόν όλοι και στεντορίως, ζητήσαμε να λιντσαριστούν οι κέτες άσυλο. Όλο ένα περισσότεροι συμπολίτε μας πεινάνε, ή κοιμούνται σε παγκάκια και εισόδου πολυκατοικιών, όλο ένα περισσότεροι τρώνε σε συσίτια ή και σκουπίδια, και οι υπόλοιποι φορτώνουν τη γενική αποπτώχευση, δυνάμει θύματα τη οποία είμαστε όλοι, στου κολλασμένου τη γη. Σε συνανθρώπου που μοιάζει να διαφέρουν στο χρώμα ή στη θρησκεία, αλλά στην πραγματικότητα διαφέρουν ω προ το ότι αυτοί οι ίδιοι σήμερα, όπω αύριο κι όλοι εμεί, έχουν να χάσουν μόνο τι αλυσίδε του.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 Μπορεί να σε αφήνουν ειδικά εσένα και κατ' ήσυχο να κάνει τη δουλειά σου, αλλά νιώθει σαν να σε άφησα να κρατάς ένα υποτιμημένο νόμισμα. Θα ξανακέρδιζε ίσως την αξία του, αν το επιστρέφαμε στον γισέ όλη και γέρο. Είχα υποστηρίξει επίση, αξιοποιώντα ένα μεταφορικό σχήμα του Παζολίνη, ότι πυγολαμπίδε δεν υπάρχουν πια πουθενά. Η εποχή του παρήλθε αμετάκλητα, αυτή να διεκδικούμε ένα ηθικό στη βάση του, πολιτικότατο στην ουσία του, σύστημα αξιολόγησης της καλλιτεχνικής εργασίας, που κι αυτό, όπως κάθε αλήθεια, μπορεί, ίσως μάλιστα είναι στη φύση του, να παραμένει ανέβρετο, ή έστω υπό θα χάναμε όμως τα πάντα αν υποθέταμε ότι δεν υπάρχει και αν πάβαμε να το αναζητούμε ανυποχώρητα. Εφόσον πάψουμε, η νεκρόσιμη καμπάνα έχει ηχήσει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 όμως η δεύτερη σκέψη μου συμπίπτει δυστυχώ με την πρώτη και απλώς συμποσούται τώρα στο όχι εκείνο που πρόφερε μετά επτά έτη, νομίζω, και αφού επί όλα αυτά τα έτη είχε προσφέρει σιωπηλός τι υπηρεσίες του ο κύριος Κόινερ στη γνωστή ιστοριούλια του Μπρέχτ. Με την ανάγκη δεν παίζουμε και η αγαθία αναμφίβολα τύχη προαπαιτεί να εγκαταλειφθεί το Αλεξανδρινό Επίλιο, ακόμη και αυτό, και να το αντικαταστήσει το του Παλαδά. Του φτωχοπρόδρομου, του Τσέκου Αντζολέρι. Θα αφιερώσω κάποια στιγμή στον καθένα του μια εκπομπή. Σαν να κύλησαν αιώνε. Ο πρόσφατο σεισμό στην Ιαπωνία, που ενδέχεται να είναι η αρχή του τέλου μα, μετακίνησε λένε τον άξονα τη γη κατά δέκα εκατοστά. Καθόμιο τρόπο μετατίθεται και το όριο αξιοπρέπεια. Λένε πω ο άξονα τη γη θα επανέλθει σταδιακά, αλλά εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανάλογου αυτοματισμού.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 προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου σωστά, θα πρέπει, και αυτή η προϋπόθεση είναι αναγκαία, μολονότι μάλλον όχι και ικανή, η δεύτερη δέσμη στοιχείων για την μετασχηματισμένη κι αυτήν αγορά του Χαλκού να αποκαλύπτει δια της δομής και της θεματικής της τον τίτλο της, που κατά το υπόδειγμα του Δουμά θα μου άρεσε να είναι απλώ μετά 20 έτη. Κι αυτό μόνο και μόνο για να μην υπερβάλλουμε. Στην κρισιμότερη σελίδα εκείνου του sequel,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 δεν έχω την πρόθεση να προβάλω περαιτέρω αξίως να θεωρηθούν ιδιοκτησία μου. Ελάχιστα σχόλια έχω διαβάσει για τη δουλειά μου. Το πιο τιμητικό για μένα το δημοσίευσε σε ανύποπτο χρόνο η άγνωστή μου κυρία Μαρία Μάρκου, αναφερόμενη σε ένα είδο εργαστηρίου που θεωρεί ότι κράτησα ανοιχτό μέσα από στήλε εφημερίδων και ραδιοφωνικές εκπομπές και εν τέλει μέσα από τις σελίδες των βιβλίων που παραλήλωσε εξέδιδα. Τα τελευταία δύσκολα χρόνια εξέτασα ξανά και ξανά τα πειράματα που εκτελέστηκαν σε αυτό το εργαστήριο, το ελάχιστο αντίκρισμά του και τα πολλά, πάμπολα σφάλματα. Όσα σφάλματα μπορώ να μην τα επαναλάβω, θα τα αποφύγω εφ' εξής. Όσον αφορά ειδικά την ραδιοφωνική, α την πούμε έτσι, πτυχή του εργαστηρίου, το βαρύτερο σφάλμα είναι κατά τη δική μου προσέγγιση η διαβουκόληση τη μουσική. Η δεύτερη δέσμη στοιχείων θα δημοσιοποιηθεί αξιοποιώντα τη μουσική ελάχιστα και μόνο εφόσον είναι προφανή η αξία χρήση τη. Θα αρκεστώ σε ήχου ή και θορύβου που πάνε να αγγίξουν το όριο τη μουσική και που προετοίμασε για τις ανάγκες εδώ της εκπομπής, ο Τάσος Ρωσόπουλος. Η μουσική, ο Σάκης χρησιμοποιηθεί, θα οφείλεται στο ότι η εκπομπή τίνει να λάβει τη μορφή μιας σύντομης, σχεδόν ακαριέας, performance. Τέλος, μια και αυτή η εκπομπή υποτίθεται ότι εγγενιάζει και απολογείται εν ταυτό, θα ήθελα να απολογηθώ για το ότι καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων εκπομπών, δεν ανέφερα κάθε φορά ρητά τους συντελεστές, χάρη στους οποίους οι εκπομπές αυτές ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν. Και ενώ φυσικά, καταρχήν και σχεδόν αποκλειστικά από ένα σημείο και πέρα, το φίλο μου ηχολείπτη Τάσο Μπακασιέτα. Ελπίζω όλα να πάνε όσο καλύτερα γίνεται.